και αλμπέτο 14, Καρδ Χάιντς, ό,τι και στο μικρόφωνο και ελπίζω να βγαίνω στον αέρα καλά. Λίγο με τη μουσική, θα τα φτιάξουμε, δεν είναι κάτι. Ε, όλα νομίζω θα πάνε μια χαρά. Ε, για να δώστε εγώ ένα feedback. Ακούγομαι. Λοιπόν, Καταρχήν, αυτό που θέλω να πω, θέλω να είσαστε όλοι ψύχρεμοι. Καλή σα καταρχήν σε όλου. Ε, να μην τρελαίνεστε. Μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία θα είναι θεωρητικά πάντα ε, θα είναι καλή. Προσπαθήστε λιγάκι να είστε δίπλα στου δικού σα ανθρώπου, γιατί. Μπορεί, σαν, σε επίπεδο, ε, μπορεί σε θρησκευτικό επίπεδο μπορεί σε επίπεδο να έχουμε περάσει ε, σε μια κατάσταση νομιστα όμως ε, τα πράγματα έτσι όπω πάνε ε, δεν ακούγομαι. oratan tas por soledad en las με στο μικρόφωνο ο Καρλ Χάιντς Πάττικερ. Ελπίζω να είμαστε καλά. Αυτή την περίοδο έχουμε μπει σε περίοδο σαραγώστης. Καλή σαραγωστή και αφού τα σαραγώστια να... Οι καθαροδευτές, οι λαγάνε και όλα αυτά πήγανε στο τραπέζι. Α, τώρα α, πρέπει να προετοιμαστούμε και για μια έτσι ε, πολιτική θα λέγαμε κατάσταση. Η πολιτική αυτή η κατάσταση έρχεται να κάνει... Ε, Λοιπόν, η πολιτική λοιπόν, αυτή κατάσταση έχει να κάνει με διάφορα πράγματα τα οποία α, τρέχουν, έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και έχουν να κάνουν, α, και έχουν να κάνουν βεβαίως, με πάρα πολλά πραγματάκια τα οποία α, σχετίζονται με την πολιτική μα στην κοινή... Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, στην πολιτική σκηνή ε, είμαστε σε μια κατάσταση η οποία ε, είναι άρρητα συνδεδεμένη με την ιστια. Ο σύντροφος ε, Τσίπρας ε, μας πάει προς ε, πολιτική νηστεία και ελπίζω να μην είναι και νηστεία της καθημερινότητας. Ένα, δύο. Ακούγομαι τώρα. Λοιπόν, α, αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε ε, για όλους εμάς είναι ότι μπήκαμε σε μία περίοδο, όπως είπα, γιατί από ό,τι βλέπω το chat κάποιοι δεν ακούσαν, μπήκαμε σε μία περίοδο ε, νηστιάς. Ένα-δύο, ακούγομαι τώρα. Ένα-δύο, τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, καταρχήν ε, έλεγα ότι μπήκαμε σε μια περίοδο νηστιάς. Καλή σαρακοστή να έχετε σε και σας και στι οικογένειε σας. Αυτό που χρειάζεται... Ε, είναι καταρχήν ψυχραιμία γιατί α, τα, πράγματα, α, τα πράγματα έτσι όπως πάνε α, είναι λίγο περίεργα. Α, δεν είναι λίγοι από εσάς α, που μου στείλατε μηνύματα που σχετίζεται με τον Βλαδίμιρο Πούτιν Καταρχήν, μου στείλατε αρκετά μηνύματα που λέγατε για τον Βλαδίμιο Πούτιν που έφερε, ε, που έφυγε από τη Συρία. Που φεύγει μάλλον από τη Συρία για να είμαστε πιο ε, σωστοί. Πάρα πολύ έτσι, αμερικανογερμανολάγνοι, βγήκατε σιγά σιγά από τα. Καβούκια σας και αρχίσατε και λέγατε τι όμορφε έτσι τις κουβέντες. Ε, ωστόσο, επειδή υπάρχουν και τα ηχητικά ντοκουμέντα, υπάρχουν και τα... Λοιπόν, υπάρχουν και τα ηχητικά ντοκουμέντα, υπάρχουν και... Ε, τα γραπτά που έχουμε πει, πάμε να δούμε τι είπαμε στην εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή της 7 η Μαρτίου. Είχαμε, πει, είχαμε αναλύσει, αν θυμάστε καλά, τις εκλήψεις, μάλλον την πρώτη έκλειψη, για να είμαστε έτσι πιο α, ρεαλιστές. Είχαμε πάει στο χάρτη του Πούτιν και λέγαμε ότι στο χάρτη της Ρωσίας συγχωρέστε με και λέμε επίσης ότι υπάρχει μια περιπλάνηση ξεκινάει ένα ταξίδι και ξεκινώντας τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της αρχής του τέλους παράλληλα και θέλω α, να το προσέξετε αυτό πάρα πολύ είχαμε πει και για τον Βλαδίμιρο Πούτιν για την έκλειψη την πρώτη στις 9 Τρίτου γιατί εμείς μα αρέσει να κάνουμε προβλέψεις επίκερες και ακόμα και αν χρειαστεί να σκηνοβατήσουμε λιγάκι. Είχαμε πει ότι θα εξαπατηθεί από τους άλλους, θα δεχθεί ανηλικρίνεια. Ωραία. Και επίσης είχαμε πει για την έκλειψη, την την προς τον ηλιακό τόξο, ε, λέγαμε ότι υπάρχουν μυ μυστικές επαφές ενώ το μεσουράνι είχαμε πει ότι ένα άτομο που είναι απόμακρο και μια εξέλιξη η οποία θα έχει άγνωστες μελλοντικέ συνέπειες. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε και θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ είναι ότι... Όπω είχαμε πει και στο χαρτογραφικά, μα μπείτε στο astrolabber.blogspot.com, θα μπορέσετε να βρείτε του χάρτε. Εάν δείτε στο χαρτογραφικό χάρτη που είχαμε βάλει τόσο για τη Ρωσία όσο και για τον Βλαδίμιο Πούτιν, είχαμε πει το εξή: είχαμε πει το ότι ο άνθρωπο αυτός προετοιμάζεται για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εάν δείτε, στον αστροχαρτογραφικό χάρτη υπάρχει η περιοχή της Λιβύης και σας λέω έτσι, ε, ότι αυτό που θα πρέπει να ε, προσέξετε και θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, είναι το εξή. Είναι ότι το επόμενο στάδιο... Γιατί πολλοί είπαν ότι ενδεχομένως τον πούλησε τον, α, πώς τον, λέμε, τον α, Μπασάρα Λάσαν. Αυτό όμω είναι μάλλον εσφαλμένοι ω αντίληψη. Προφανώς και ετοιμάζεται για το νέο πεδίο, που το νέο πεδίο θα παιχτεί σε δύο φάσεις. Είναι, κατά τη γνώμη μου, η φάση της, α, της Λιβύης. Α, και το επόμενο... Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι θα παιχτεί πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι και με το Ιράν, να το τα αυτό στα υπόψη. Και α, από εκεί και πέρα, α, ίσως αυτό να κρύβει και μία παγίδα, διότι ο Πούτιν, θεωρώ κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως έχω δει, ίσως κάνει μία κίνηση τακτικής για να επιτεθεί η Τουρκία, κρατήστε το λίγα αυτό. Ε, ε, ούτως ή άλλως, ο, ο Βλαδιμύρος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, κάνει έτσι ευκολαπίσω και το έχει αποδείξει. Τώρα από εκεί και πέρα. Ε, κάποιοι άλλοι που λένε για το κυπάρ που φοράει, εντάξει, όσοι έχουν περάσει από εκεί πέρα το έχουν φορέσει, ε, αυτό δεν το κάνει για τη μικρουβελληνικούς, έτσι δεν είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται τα δικά του, να τα αναλύσει, ε, ούτως ή άλλως, ε, εμείς εδώ κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ε, και εντάξει, νομίζω ότι Uh, φαίνεται ότι θα πέσουμε μέσα και σε αυτό uh, κάντε λιγάκι υπομόνη και πάμε σε ένα τραγουδάκι uh, που θέλω λίγο έτσι να σας τσιγκλήσω και να σας uh, προκάλεσω καλή ακρόαση Από την άλλη μεριά, το παιδί μου έχει σπάσει το Ağzının nasa kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Δεν θα Υπότιτλοι AUTHORWAVE βάλαμε και λίγο έτσι για τους Τούρκους τους φίλους μας φίλους μας τέλος πάντων πολλοί μάλλον είσαστε επηρεασμένοι δεν ξέρω μάλλον έχετε ποιοί η ελπιδά είναι όπου την φεύγει το πρώτον δεν ξέρουμε τι συνθήκες που φεύγει Δεύτερον και σημαντικότερον, δεν ξέρουμε πού πάει. Απλά προσπαθήστε λίγο να σκέφτεστε ε, ψύχρεμα. Α, προσπαθήστε λίγα και να σκέφτεστε ψύχρεμα και μην μπαίνετε α, σε διαδικασίες τρελές ούτως ή άλλως α, αυτό που θα πρέπει να προσέχετε και θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ ο Πούτιν λέει είναι υπάλληλος του Τελαβίου Φιλέα Εντάξει είπαμε okay. Λοιπόν Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να προσέχετε είναι ότι η κίνηση αυτή που γίνεται είναι η κίνηση στρατηγικής Ο ή άλλως, έχει εξοπλίσει τόσο πολύ τους κούρδους για να το ξέρουμε ε, δίνεται η ευκαιρία να αυτοί που θεωρούνται έτσι μετανάστες ε, να γυρίσουν ε, πίσω στο, στην πατρίδα τους έτσι δεν είναι να απελευθερωθούμε και εμείς, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπω και βεβαίως αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι η χώρα μας μπαίνει σε μια κατάσταση πάρα μα πάρα πολύ περίεργη διότι ο Πούτιν ε, είπε ότι αποσύρει τα στρατεύματα από τη Συρία υπό την προϋπόθεση την έναξη ειρηνευτικών διαδικασιών. Λοιπόν από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξέρετε ότι λόγω του ότι ο Πούτιν έτσι για να μελετήσουμε και λίγο το χάρτη του ε, έχει ερμή σύνοδο με Ποσειδώνα, άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με τεχνάσματα και ίσως αυτό είναι ένα τέχνασμα προκειμένου να ρίξει τον Τούρκο, η οι οποίοι οι είναι κατά τη γνώμη μου πάντα α, φύση και θέση ηλίθιοι, Να του δείξει μια παγίδα. Εγώ αυτή την πεποίθηση έχω. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι το εξή. Είναι ότι αυτή την περίοδο, αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω πώς α, μπορεί να ερμηνευτεί για καλό. Πάντως για καλό δεν είναι. Όσοι έχετε παρατηρήσει και ξέρετε στοιχειοδός από στατιωτικά ζητήματα θα πρέπει να έχετε κατάνου, νου το ότι... Θα πρέπει να έχετε κατά νου το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή οι μεγάλες ταξιερχείες που βρίσκονται στον Εύρο έχουν μετακινηθεί και έχουν μετακινηθεί κατά πάσα πιθανότητα στα παράλια. Ούτως υπάρχει επίσημη δήλωση των α, Τούρκων που λένε ότι θέλουν να πάρουν τα παράλια. Από την άλλη η δήλωση του Πούτιν επειδή καλό είναι να μάθουμε να διαβάζουμε ίσως θα μας λύνουν από πολλές περιπέτειες αυτό είναι ότι αποσύρει τα στρατεύματα αφήνει όμως τις βάσεις δηλαδή αποσύρει τα στρατεύματα τα γενικευμένα ε, κάποιοι που θα είναι εκεί στις βάσεις και οπωσδήποτε δεν θα είναι τίποτα καστανάδες ε, ε, θα το κάνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να καταλάβουμε κάτι. Όποιο έχει καταφέρει λίγο να αναλύσει το χάρτη του Πούτιν, ο Πούτιν να ξέρει ένα με πλήττωνα άρι τρίγωνο. Άρα, δείχνει ένα άνθρωπο που ξέρει να λειτουργεί κάτω από πίεση και κάτω από δύσκολε συνθήκε. Επίση, έχει έναν ήλιο χρόνο στη σύνοδο. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίο. Στερείται έτσι ιδιαίτερου συναισθήματος όταν θέλει να εκτελέσει μια εντολή. Και επίσης έχει Ερμής σύνοδο με Ποσειδώνα. Ο Ερμής του ούτως ή άλλως είναι και κυβερνήτης του Ογδόου. και αυτό και ήταν και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών και δεν ήταν κάτι άλλο. Άρα δίνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα... Πέδναγε, δηλαδή μέχρι πριν 3-4 μέρες περάσαν, έχουν περάσει περί τα 26 καράβια αλωνίζουν τη Μεσόγειο α... και θα κάνει ας πούμε να τα γυρίσει πίσω περιμένει τον Ερντογάν και σας το λέω για να το ξέρετε οι Ρώσοι οι μυστικές υπηρεσίες των Ρώσων έχουν επιτελείω αυτόν λόγο, αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή είναι δηλωμένο, δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω, καρ και wow, α, τελείωσε. Από εκεί και πέρα μπαίνει, θα αφήσει να κάνει τους α, Τούρκους την κίνησή δηλαδή, του και εκεί θα πάει να τους α, εξολοθρεύσει. Ε, από εκεί και πέρα θα ξέρετε ότι γενικά η χώρα, για να περάσουμε και λίγο στην Ελλάδα τώρα, επειδή αυτό είναι το ζητούμενο, η χώρα αυτή την περίοδο είναι κάπως στον αυτόματο. Και είναι στον αυτόματο γιατί. Διότι σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σαν χώρα να κάνουμε αυτά που πρέπει. Έχουμε εγκλωβιστεί Κατά τη γνώμη μου, αν θέλεις, δεν υπάρχει κάποιος που να διοικεί αυτή τη στιγμή. Έχει κάτι απάνω ανθρώπου, Δηλαδή, αυτός ο Μουζάλλας, κατά τη γνώμη μου, ε, δεν, θα τον έβαζα, δεν θα τον έβαζα ούτε να βόσκει πρόβατα. Δηλαδή, ακόμα και στο να βόσκεις πρόβατα χρειάζεται μια ιδιαίτερη τεχνική. Αυτός είναι πρακτικά επικίνδυνος και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε τώρα λίγο στο χάρτη της Ελλάδας, γιατί είπαμε και στην αφίσα που φτιάξαμε ότι το ζητούμενο τώρα είναι η Ελλάδα. Πάμε στο ζητούμενο της Ελλάδας, θα ξεκινήσουμε λίγο με την κλασική αστρολογία για να δούμε τι ακριβώς παίζει. Πάμε να περάσουμε. <συγλίδι> την έκλειψη που βρίσκεται στις 23 του μήνα που έχει να γίνει συγκρινόμενη με το χάρτη της μεταπολίτευσης που είναι ένας χάρτης ο οποίος δουλεύουμε και είναι ένας χάρτης ο οποίος έχει εξακριβωμένη ώρα ε, έχουμε εξακριβωμένη ώρα Ιδρυτή, uh, εξα... εξακριβωμένη ώρα γέννηση του κράτους, Οπότε θα πρέπει να λειτουργήσουμε κατά τη γνώμη μου βεβαίως πάντα με αυτόν τον χάρτη. Λοιπόν, uh, η έκλυψη συμβαίνει στον άξονα ηλίου, στον άξονα ζυγού κρυού και γίνεται με τη Σελήνη, σε σύνοδο πάνω στη Σελήνη και πάνω στον Πλούτον εντός του Τετάρτου οίκου. Άρα, εφόσον δουλεύουμε σε άξονες, θα πρέπει να ξέρουμε, άξονα Τετάρτου Δεκάτου, θα έχουμε εσωτερικές αλλαγές στη χώρα αρκετά έντονες. Η... Από την άλλη, δεν σας κρύβω ότι Α, με προβληματίζει λίγο το ότι ο χρόνο της έκλειψης είναι πάνω στο Βόρειο Δεσμό και σε τετράγωνο με το δια, που ο Δίας είναι του έχτου, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να έχουμε προβλήματα και με δημοσίους υπαλλήλους, αλλά δημόσιες υπηρεσίες εννοείται αλλά να έχουμε και με το στρατό και τα σώματα ασφαλείας το ένα είναι αυτό το δεύτερο είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι ο Άρης που ο Άρης είναι περιεχόμενος του δεκάτου που δείχνει τον τρόπο Τη διακυβέρνηση είναι πάνω στον Ποσειδώνα που ο Ποσειδώνας είναι ο φυσικό. Αν θέλει, ε, του δέκατου. Ε, ε, υπάρχει κάποιο φίλο βέβαια στο τσάτ, ο οποίο ε, μπορεί να λέει αυτά που λέει. Ε, δεν θα με εκνευρήσει Αυτό είναι σίγουρο ε, Δεν θα ε, Παρακτραπώ Και αυτό είναι πάλι επίση. σίγουρο Τον αφήνω Να λέει τις πίπες του Και τον αφήνω να είναι στη δημιουργική του μιζέρια Εγώ θα συνεχίσω Τώρα Από εκεί και πέρα Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε Είναι το ότι Επίσης, ο Δίας, ο Διελάβνον, της έκλειψης αν θέλετε, είναι απέναντι από το Δία μας. Νομίζω ότι δημιουργείται ένα ταφ τετράγωνο Δίας Transit με το Δία το γενέθλιο και τετράγωνο με το βόρειο δεσμό. Η διαφορά αριθμητική τιμή είναι ε, δύο. Προφανώς θα έχουμε θέματα και με τα συνδικάτα, αλλά ενδεχομένω και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα από και πέρα να ξέρετε ότι ο Πλούτονας έχει πατήσει τις 17 μοίρες, κάνει ένα εξαγωνάκι με το ΔΙΑ και αυτό υπό προποθέσει θα μπορούσε να λειτουργήσει πάρα πολύ ε, ε, όμορφα. Για τη χώρα. Από εκεί και πέρα βεβαίω, αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε είναι και ότι ο ουρανό έφυγε, έχει πάει στι 19 μήνε, για 23 του μήνα που είναι η έκλειψη, οπότε εκεί πέρα ηνουακά σε ένα τρίγωνο με το βόρειο δεσμό και ο χρόνο πάνω στο βόρειο δεν αποκλείεται να έχουμε πολιτιακές, έτσι, πολιτικές ζημώσεις και ανακατατάξεις πάρα μα πάρα πολύ έντονε. Επειδή ο Πλούτονας, κάποιοι τον έχουν συσχετήσει με τους φανερούς εχθρούς, και είναι βεβαίως με τους φανερούς εχθρούς, έχει να κάνει όμως και με τις συμμαχίες. Ε, Uh, έχει να κάνει και με τις σημαχίες. Λοιπόν, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ και πάρα πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι, που έχει να κάνει και για ένα uh, πρόσωπο ψηλοδικό μας. trustworthy people. We are hard as steel, tough as leather, and fast as hounds. Right on we are afraid of nothing. Some of our most famous national dishes are stuffed pig stomach, blood sausage, and roast horse. We are known around the world for our beautifully melodic, yet easy-to-learn language, and for our world-famous sense of humor. When we speak English, We all sound like Werner Herzog. Look, a chicken in the eye. We are Germans. We truly are a fearless bunch of motherfuckers. motherfuckers. Yes, some of us actually do have sex with our closest relatives. It's an ancient German tradition mainly practiced in a region called Saarland, but that's another story. We are Germans. Our gross domestic product sums up to 3.7 trillion US dollars, which makes us the fourth largest economy in the world by far, leading Europe. Our gold reserves are the second largest in the Please world. It came We are Germans. We started two world wars and almost won them both. Almost. We don't fear death. Oh, yes. Yes. Ψάζονται. Εντάξει είναι τώρα κανένα δυο βάλτεί Έχουν μπει μέσα να κάνουν την ψυχοθεραπεία του. Ο γιατρός είπε να λέμε ναι Δεν έχουμε ε, Δεν έχουμε στρατό Γιατί προφανώς υπάρχουν κάτι μάγκε εδώ Σαν το φύλλο που δεν πάνε Λοιπόν μήτρο λένε Πάμε νότι φυλάκια σας αγαπώ και επιστρέφω Τι που το σκέφτηκαν οι αλήτες. Τα ορφανά με πλατίες πλατείε τι θα γίνουν. Από την πίνακα, τα κορμάκια του στα ζευγίνουν. Τρόπι όλους όλου μα, μα Σε να και να ξεχάσω. ότι τριγύρω μου συμβένει που με πεδένει. Μου πάντα στόμα μου να ράψω, να μη φωνάξω. Και στα παλιά μου να τα γράψω. Όμω δε μου είπαν οι αγύρτες, που το σκέφτηκαν οι αλήτε. Τα ορφανά τι πλατείε θα γίνουν. Από την πίνα τα κορμάκια του θα ζευγίνουν. Δρόπι σε όλου μα, μα πιο πολύ σε εκείνου. Όμω δεν μου είπαν οι αγίρτε, ούτε που το σκέφτηκαν οι αλήτε. Τα όρφανα μες στις πλατείες τι θα γίνουν, από την πίνα τα κορμάκια τους θα σβήνουν. Τροπή σε όλους μας, μα πιο πολύ σε κοινού. Τροπή σε όλους μας, μα πιο πολύ σε κοινού. Λοιπόν, επιστρέψαμε, μην ψάχνετε παιδάκια. Ε, εντάξει, ο καθένας ε, ε, μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, μπορεί να λέει ότι θέλει, μπορεί να πάει επίσης ε, και να διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και το ε, συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι εσυνέπειε ε, του αυνάνισμου πέραν μια ηλικία, Είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα από εκεί και πέρα, για να δούμε τα πραγματάκια τι έχουν να κάνουν. Για να κάνετε ignore και ban, δεν, το, δεν χρειάζεται. Εδώ το παιδί έχει καταλάβει ότι είμαι Γερμανός. Από εκεί και πέρα, γεια σας, εγώ Έλληνας, όχι Γερμανός. Φίλε, άμα ήταν έτσι οι Έλληνες, <κυλίξε> εντάξει, οκ. Okay. Φιλάκια, καλό βράδυ, ηρέμησε, κουλάρε, πήγαινε, άλλαξε IP, να μπαίνει να ακούνεις. Προφανώς είσαι ένα άνθρωπος ο οποίος θέλεις να... Ε, πώς το λένε... Ε, να κάνει να τα δικά σου. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή σαράκοστη η νηστεία να ξέρει κάνει καλό, διότι μου δείχνει ότι... Θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις πολλά προβλήματα. Από Γερμανό δεν περιμένω κάτι άλλο. Φυλάκια, μωρό μου, αγάπη μου, φυλάκια. <συρίζοντας> <συρίζοντας> Επιστρέψαμε να πούμε και εμείς τα δικά μας. Ε... Εγώ δεν κάνω μπαν, ούτε ignore. Ε... Το κρατάω μέσα, ούτως ή άλλως, παιδιά, να ξέρετε, ε, μην ε, τρελαίνεστε. Υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν για την ψυχαγωγία σας και δωρεάν. Λοιπόν, πάμε, παρακ... πάμε στο χάρτη της Ελλάδας ε, να δούμε τι ακριβώς παίζει. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τώρα στο χάρτη της Ελλάδα μας τι έχει να βγάλει αυτή η, η έκλειψη η έκλειψη αυτή καταρχήν είναι ιδιαίτερη γιατί χτυπάει στον γενέθλιο άξονα μηδενική κρυού βουλκάνους που θα συμβούν, να ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα. Τώρα, το τι γεγονότα θα συμβούν, θα κάνετε λιγάκι υπομονή, να τα κρατήσουμε για την άλλη εβδομάδα, μάλλον για το Σάββατο, γιατί θα βγουν τα γνωστά παλικαράκια και θα παίρνουν τις προβλέψεις και θα κάνουν τους... À, τους δυνατούς για να μην πω καμιά λέξη άλλη λοιπόν, συνεχίζουμε πάμε να δούμε τι λέει το μεσουράνιμα της Ελλάδας το μεσουράνιμα της Ελλάδας είναι στον άξονα Ποσειδώνα Κρόνου Υποθετικού νομίζω ότι θα έχουμε uh, πολύ έντονο διπλωματικό παρασκήνιο um, ότι ε, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε ε, ε, πάρα πολύ είναι ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο έντονων πολιτικών ζημόσεων και έντονων πολιτικών ε, γεγονότων. Ο είναι πάνω στον άξονα μηδενικής κρύου ε, Μηδενική κρύου κρόνου» που είναι ένας ε, εξαιρετικό άξονας ε, και το οποίο θα, θα βοηθήσει και έχουμε και Ποσειδώνας Απόλλων. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις περί θεμάτων σύνορων, περί θεμάτων γράφων, περί θεμάτων α, πηγενέλα. Αυτά όμως τα ξέρετε ότι τελικά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θα δεν θα περάσουν ε, και μάλιστα έτσι όπως θα γίνουν τα πράγματα, γιατί έτσι όπως γίνονται τα πράγματα ήδη στην πραγματικότητα, ανοίγει ξεκάθαρα ο δρόμος για να δούμε τελικά ποιοι ήταν οι ποιοι δεν είναι, ποιοι είναι πολιτικοί πρόσφυγες, ποιοι θα πάνε πίσω. Και έτσι θα καταλάβετε τι ρόλο παίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί η Τουρκία, η Τουρκία θα επανέλθει πολύ νωρίτερα, ίσω κατά τη γνώμη μου, από τις εκλήψεις και θα ζητήσει περαιτέρω εξασφαλίσεις και περαιτέρω πράγματα. Οπότε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προειδεασμένοι ε, για το τι έρχεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι... Ε, ε, να ακούσουμε, να ετοιμάσω εγώ και τα της έκλειψης, γιατί ξέρεις ότι το μεσημέρι, εγώ, από άνθρωπο που ασχολούμαι με την αστρολογία έχω και, δύο γυναίκα και, έχω και δύο παιδιά και μια γυναίκα και τα οποία πρέπει να, να με δουν και έχω και άλλους ρόλους να εκτελέσω ε, είχαμε και κάποια τεχνικά προβλήματα όμως δόξα τω Θεώ όλα καλά τα νούμερα από ό,τι μου λέει ο Χρήστο ο Σνόου είναι εξωπραγματικά που για νυχτερινή εκπομπή Web Radio, οπότε εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν χάσει τον ύπνο τους και ε, προφανώς ε, μας ε, ζηλεύουν. Δεν πειράζει, να ήταν και ζήλια ψωρα. Είχαμε πει ούτως για εμφάνιση και ασθενειών ξεχάσμενων μάλλον η ζήλια και η ψώρα που έχει ο κάθε έτσι βάρεμενος ε, δημιουργούν πρόβλημα. Α, επίσης. Το σάββατο έχω ένα σεμινάριο μαζί με το φίλο μου το Γιώργο το Βασιλάκο. Το σεμινάριο αυτό ε, θα είναι πολύ συγκεκριμένο, θα είναι αυτοτελές, δεν χρειάζεται. Ε, να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις τους ή άλλους μάλλον έχετε να πάρετε και να αποκομίσετε πράγματα είναι 19 Μαρτίου στις 5.30 ώρα στο χώρο του Αλμπέντο 14 κέντρο Αθήνας λοιπόν το σεμινάριο όπως είπαμε είναι από μένα και τον Γιώργο το Βασιλάκο θα μιλήσουμε για κάρμα ο Γιώργος από την κλασική αστρολογία μέσα που την ξέρει πάρα πολύ καλά και είναι και συγγραφέα ενός εξαιρετικού βιβλίου που θα έχετε και τη δυνατότητα όσοι από εσάς επιθυμείτε να, τη, να το προμηθευτείτε και εγώ μέσα από την ουράνιο θα μάθετε ε, πώς μπορείτε να δείτε τα μεγάλα και σημαντικά γεγονότα της ζωής σας ε, από τη δική μου τη μοιριά πώς η Ουράνια αναποκαλύπτει μέσω του οροσκοπίου σας για ποιο λόγο ενσαρκώθηκες για ποιο λόγο η παρούσα ζωή περνάει, αυτά που περνάει και τι κουβαλάτε εν πάση περιπτώσει από την προηγούμενη ζωή αλλά κυρίως για το τι έρχεστε να ξεπληρώσετε. Όσοι επιθυμείτε δηλώσεις συμμετοχής σημειωτέων είναι μέχρι την πέμπτη το βράδυ γιατί θα πρέπει να υπάρχει και μια προεργασία την οποία θα σας την πω τώρα ε, στέλνετε στο info 14com ή στο τηλεφωνικό αριθμό που θα βρείτε στη κεντρική σελίδα του Αλμπέντο, αλλά θα αφήσετε ένα όνομα, ημερομηνία και ώρα γέννησης και τόπο βεβαίως, για να λάβετε ένα ξεχωριστό δώρο. Το ξεχωριστό δώρο θα λάβετε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από εμένα, το, το οποίο θα είναι για τον καθένα ξεχωριστά εννοείται, ας πούμε, το οποίο θα σας δίνω την απάντηση για ποιο λόγο ενσαρκωθήκατε στην παρούσα ζωή, που νομίζω είναι και ένα ερώτημα που απασχολεί πάρα πολλούς από εμάς. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό σεμινάριο. Μην το ξεχάσετε, συμμετοχή ω 17 του μήνα. Λοιπόν, α, πάμε λίγο για... Α, Uh, ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε Ελλήνων οδο εκείνων που ξέρουν τι κάνουνε, που ξέρουν ότι χάνουνε και ελπίζουνε στο κράτο χαμένοι κατά τα καράτο. Οδο <Οι Οι> Οδός εκείνων που πέτρα δεν αφήσανε που τείχους ζωγραφήσανε κι ακόμα ζωγραφίζουν μαραίνονται κι αντίζουν Οδός σελήνων Οδός εκείνων Οδός του οδός τρομάτως, οδός του, του κυκλομάτως, οδός ακατεμένη, οδός αγαπημένη, οδός ελίνων, οδός εκίνων, οδός απόντω. Τουλάχιστος, οδός, δούλευσες του και του Εκείνον, που που που και πουλάνε. Επιστρέψαμε μετά από Νότι Και μετά από Οδός Ελλήνων. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε Είναι ότι α, Καλό θα είναι να μάθουμε να ακούμε Όπω το είπα και δυστυχώς διαπιστεύω ότι έχουμε θέμα στην αποκωδικοποίηση κάποιων πραγμάτων. Ε, είχαμε πει ότι η έκλυψη είναι συστημένη πάνω στον Πλούτονα και στη Σελήνη της Ελλάδος. Είπαμε με κλασική αστρολογία γιατί μετά, είπα, το νοσοδιάστημα ηλίου Σελήνης είναι πάνω στον άξονα μηδενική κριού βουλκάνους. Οπότε υπάρχει θέμα εκεί. Αυτό δείχνει ότι κατά μία άποψη θα, ο λαός, το πλήθος, θα αναπτύξει μία πιο α, βίαιη συμπεριφορά ενώ ο κόσμος θα δείξει και, αν θέλετε, αξιομνημόνευτη η ικανότητα στην... Α, θα δείξει αξιομνημόνευτη ικανότητα α, και αντοχή στις κακοχιες, οπότε ε, δεν έχει να κάνει ε, με αυτό που λέγατε είχαμε πει ε, είχαμε πει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά συμβαίνει πάνω η έκλειψη στη Σελήνη και στον Πλούτονα της Ελλάδος στον τέταρτο οίκο γι' αυτό και αναλύσαμε ε, γι' αυτό και αναλύσαμε την κλασική ε, έχω εδώ μια ερώτηση που απευθύνει ένας φίλος μια δύσκολη ερώτηση θα σου κάνω φίλε Καρ με ποιον ηγέτη θα έχουμε τετραετία γιατί αυτός που θα κάνει τετραετία θα κάνει οχταετία και πότε βλέπεις Μπορεί, ξέρω, να βλέπεις μέχρι το 20, όχι νομίζω ότι όπως έχω πει αγαπητέ φίλε, φίλοι, δεν ξέρω τι είσαι, είχαμε πει ότι μέχρι το 18 τα κυβερνήσεις θα είναι λίγο ψηλά σαν σερ. Ε, βεβαίως, όταν το πράγμα ξεκαθαρίσει, γιατί θα έχουμε και νέους πολιτικούς σχηματισμού και καλό θα είναι ε, να τους λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, ε, θα ε, είμαστε εδώ πρώτα ο να είμαστε καλά και θα τα πούμε τώρα για τη δώρα που ρωτάει με τα Μανίας το αν θα έχουμε κακοχίες κοίταξε να δεις είναι ένα θέμα που μέχρι τις 21.05 θα έχουμε κάποια θέματα τέτοια γιατί το μεσουράνημα της εκλύψης ε, μιλάει, είναι πάνω στον άξονα από σειδόνα υποθετικό που διαφαίνεται ότι αυτή που φαίνεται, που μας κυβερνούν, προφανώ ΣΥΡΙΖΑ και Άρνελ, ε, φαίνεται ότι είναι ανεπαρκής ως προς την διοίκηση. Ε, λοιπόν, τώρα από και πέρα. επίση να ξέρετε, έχουμε συναγιαρμό στην κυβέρνηση, έκτακτη σύσκεψη ε, στο Μαξίμου, για το μεταναστευτικό, θα πρέπει να ξέρετε ότι παράλληλα με αυτά που σας λέω προσπαθώ να διαβάσω και λίγο επικαιρότητα που προφανώς και τρέχει για να σας κρατάω όσο το δυνατόν πιο πολύ ε, Λοιπόν Την ώρα που βέβαια ανακοίνωνε απόσυρση δυνάμειν, η και αεροπορία και πυροβολικό είναι το «Ισύ στην Παλμύρα» για να ξέρετε ότι τι παίζει επίσης. Ε, ο Αλέξανδρος ρωτάει «Καρλ το βήτα εξάμεινο του 2016». Βλέπεις να στρώνουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Ε, νομίζω ότι είναι φίλε Αλέξανδρε. Τα πράγματα πιστεύω ότι θα πηγαίνουν σιγά σιγά προς το καλύτερο. Τώρα όσον αφορά... Ε, τώρα όσον αφορά για τις 21 Μαΐου τι θα γίνει ε, Νομίζω ότι καλό θα είναι να περιμένετε Μην δίνουμε και πολύ βούτυρο στο ψωμί Σας κρατήστε απλά μια είναι. Ο Νοκουμπού επανέρχεται και λέει Άρα δεν είναι το τέλος της μεταπολίτευσης με του Τσίπρα που έλεγες ναι, όχι, Έχει έρθει το τέλος της μεταπολίτευσης Αλλά πρέπει ξέρεις Ένα θηρίο τέτοιο που σε κυβερνάει τόσο καιρό ε, δεν πέφτει εύκολα με μια. Φαντάσω ότι με, αυτό το, με αυτή την κατάσταση Δεν μπόρεσε να τα βάλει ούτε η χούντα Η Δώρα ρωτάει αν θα φανεί σε εμάς Θα υπάρχει Η ανάπτυξη που είναι από στον ήλιο χάθηκε Ο τουρισμός πάει οκ okay. Εντάξει προφανώς ε, Ουράνια αν ξέρεις εγώ ξέρω πυρηνική φυσική Οπότε εντάξει δεν... Θα το σχολιάσω γιατί ο, από όταν θα ξαναγυρίσει πίσω. Εμείς κάλ θα το καταλάβουμε ότι θα είναι καλύτερα. Βεβαίως και θα το καταλάβετε ότι είναι καλύτερα. Εντωσιάδος γι' αυτό α, χτυπιόμαστε. Βέβαια θα πρέπει να ξέρετε, ότι σας το ξαναλέω, ότι η χώρα, α, όποιος και να ήταν απάνω, τα ίδια θα πρέπει να Γιατί δυστυχώ. αυτός είναι ο χάρτης τη. Όσοι επιχείρησαν να κάνουν κάτι δημιουργικό, να κάνουν κάτι μεγάλο, ε, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, τους έφαγε η μαρμάκα. Ε, Καρλ λέει οπότε ε, 21 πέμπτου αντί για γλυκά στο γραφείο να κεράσω όσπια, και έρνα ό,τι θέλεις». Ε, «Κάρα, σε περίπτωση ανομαλίας και εκτροπή θα αναλάβει ο στρατός και η Εκκλησία». Η Εκκλησία, δεν το νομίζω, η Εκκλησία. Ε, «Μετά το θάνατο του Μακαριστού Χριστόδηλου είναι ε, ε, απών. Κάρλ, τι ώρα είναι. Ε, και 15.00. Εσύ το είπες, αλλά με τον λάθρο. Ποιος τουρισμός, λέει ο... Ε, α. Sorry, λάθος. Άλλο ρωτάει το παιδί, ο Αέας, ο Ολοκρύδος. Είναι 4 και 13 λεπτά, παιδιά, ο χάρτης της Ελλάδας. Ε, λοιπόν, ε, τι άλλο έχουμε. Νομίζω ότι σιγά-σιγά φαίνεται ότι η χώρα ε, διάγει τις τελευταίες έτσι, δύσκολες στιγμές που έχει να περάσει. Ε, νομίζω ότι μέσα από αυτό το μικρόφωνο, αλλά και τότε που διατηρούσα τη στήλη στο Astrology, το ότι σα έλεγα ότι το πρόβλημα δεν είναι το, ε, το οικονομικό, θα είναι το μεταναστευτικό. Ε, καταλάβατε πόσο δικιόηχο, πιστεύω ότι το καταλάβατε ότι είχα δικαιοί. Και τώρα πλέον σιγά-σιγά θα αρχίσουν τα πράγματα τα οποία έχουμε πει να επαληθεύονται και να τα βρίσκουμε μπροστά μας. Είμαι απόλυτα ότι και γι' αυτό λειτουργώ για να ξέρετε το χάρτη του 1830, το 1974 και όχι το χάρτη του 1830 γιατί είναι ένας χάρτης ο οποίος δουλεύει ο οποίος έχει βγάλει πάρα πολύ μεγάλες ειδήσει που καλός ή κακός ε, δεν τις έβγαλε, ε, δεν τις έβγαλε κάνει άλλος χάρτης, ούτε κάνει άλλο άλλος αστρολόγος. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Ε, ετοιμάζονται πάρα πολύ δυνατά πράγματα για την Ελλάδα και δεν σα το λέω έτσι ε, με έπαρση, πατριωτική γιατί θέλω ε, να σας χρυσώσω αν θέλετε το χάπι. Δεν ήταν ε, ποτέ αυτό ο, ο ρόλος μου και ίσως αν θέλετε πάλι έτσι, γιατί μεταξύ μας θα λέμε αρκετά α, αυτή τη στάση ζωής που έχω κρατήσει, το να είμαι αρκετά απόλυτος, αρκετά απότομος, α, την έχω πληρώσει και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ε, όμως α, α, δεν με πειράζει Είμαι περίφανος για τις επιτυχίες που έχω. Είμαι περίφανος το ότι αυτά που λέω βγαίνουν και έχω και ένα κόσμο ο οποίος με σέβεται και με ακολουθεί. Και αυτό είναι ένα δώρο, αν θέλετε, το οποίο δεν πληρώνεται. Uh, πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα σας πω και πώ uh, θα συμβούν τα καλά. Επιστρέψαμε μετά το Thunderstruck Είναι η CDC Ένα έτσι πολύ Σούπερ συγκροτηματάκι Επιστρέψαμε να πούμε Κάποια πραγματάκια που πραγματικά Θα ενδιαφέρουν καταρχήν Να πω ότι μια έτσι Ανακοινωσούλα 19 του μήνα Και ώρα 5 η ώρα Έχουμε σεμινάριο Μαζί με τον Γιώργο το Βασιλάκο Που θα πούμε γιατί τη Μέσω τη κλασική αλλά και μέσω της ουράνιων Για το κάρμα από τη δικιά μου την πλευρά θα σα αποκαλύψω α, τι λένε οι εξισώσει του πεπρωμένου, για ποιο λόγο ενσαρκωθήκατε στην παρούσα ζωή, τι κουβάλατε από την προηγούμενη, αλλά και κυρίως το τι έρχεστε να ξεπληρώσετε. Μπορείτε να στείλετε αίτηση δήλωση συμμετοχής στο info.papaki.albento14.com με την προϋπόθεση ότι βάζετε τα προσωπικά σας στοιχεία Μαζί με ημερομηνία, ώρα και τόπο γέννηση, προκειμένου να λάβετε από εμένα προσωπικά ένα ξεχωριστό δώρο, ένα ηχητικό ντοκουμέντο σε MP3, συγγνώμη, Μορφή που θα λέει για ποιο λόγο ενσαρκωθήκατε σε αυτή τη ζωή, με βάση πάντα τον αστρολογικό σα χάρτη. Γι' αυτό, αιτήματα ε, μέχρι 17 του μήνα. Στο ίνφο, παπάκι, αν πέντε 14, 17 του μήνα, πέφτει πέμπτη. Τώρα, να δώσω α, και λίγο τα πράγματα παρακάτω, ε, για να α, έχουμε... Έτσι, επειδή αντιλαμβάνομαι το ότι δεν είναι για όλους το βαλάντιο για την αστρολογία δεν μπορούν όσοι στείλουν στο καρλπαπάκιαλμπέντο14.com καρλπαπακιαλμπεντο παπάκι καρλπαπάκιαλμπέντο14.com Όσοι στείλουν συμμετοχή, προσφέρω ένα ραντεβού για την Τετάρτη εντελώ το ΕΡΑ. Το κάνουμε ένα διαγωνισμό, δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε τις νόσεις, δοκιμάστε την τύχη σας και αυτό σήμερα μέχρι τις 12. Και... Αλλά θα παρακαλέσω να υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, ένα τηλέφωνο κινήτο και θα επικοινωνήσω εγώ αύριο με τον νικητή έτσι για να δώσουμε λίγο και χρονιάρα-μέρα, να δώσουμε λίγο χαρά όπου μπορούμε βεβαίως. Α, πάμε να δούμε από πού θα έρθουνε αυτά. Ε, Παρά πολλοί φίλοι, αναρωτιέστε και το καταλαβαίνω και λέτε, βρε Καρλ, καλά μας τα λες, αλλά πώς θα συμβούν όλα αυτά. Ε, Σα έχω πει ότι δεν είμαι οικονομολόγος αφενό. Ε, αν προσέξετε και αν ανατρέξετε πίσω λίγο στο παρελθόν είχαμε πει για τη Μέρκελ ότι έχει να περάσει δύσκολες καταστάσεις είχαμε πει για τη Γερμανία ότι έχει προβλήματα πάρα πολύ έντονα είχαμε πει ότι το μεταναστευτικό θα είναι το κύριο πρόβλημα της Ελλάδας είχαμε πει για τα capital control είχαμε πει ε, για την ημερομηνία διεξαγωγή εκλογών. Τι σας κάνει. Είχαμε πει για βαρουφάκι που έρχεται και φεύγει και κάνει κόμμα και πάρα πολύ έτσι μας είχατε το καταλαβαίνω το Αντιλαμβάνομαι ότι φαίνονται λίγο περίεργα όλα αυτά. Τι σας κάνει όμως να λέτε ότι ε, Πώ θα γίνουν αυτά, Θα γίνουν ε, νομοτελειακά. Τι είχαμε πει, είχαμε πει ότι η Ελλάδα έριξε το σπορό. Δείχνει δηλαδή ότι το πουλόβερ που λέγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία οπωσδήποτε, ε, η, η, η, η Γαλλία. Όλοι θέλουν να φύγουν από την Ευρώπη και ιδίως από την Ευρωζώνη. Άρα α, θα γίνει ο κακός χαμός. Θα πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Α, τώρα πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε επίσης είναι ότι σε κάθε περίπτωση Ε, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο ιδιαίτερα μεταβατική. Μην ακούτε η, τα άθλια, τα τηλεβείς για το τι λένε περισσότερο. Διαβάστε λίγο ίντερνετ, διαβάστε οπωσδήποτε astrolabor.blogspot.com Επίση, κάποιο φίλο με ρωτάει αν διαβάζω τη Fenton Net. Διαβάζω φίλε και τη Fenton Net. Είναι ένα site, κατά τη γνώμη μου, άσχετα με το τι λένε, αξιόλογο. Απλά εντάξει, το προτιμώ αρκετά. Δεν είναι μου αποκλειστική α, πηγή πληροφόρηση, αλλά εντάξει, το διαβάζω. Λοιπόν. Επίση αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο η οποία εάν συμβούν αλλαγές στον χώρο της χρυσή αυτης η Χρυσή Αύγη θα, εκτονώ, θα ξεφύγει τελείως. Έχουμε ένα χάρτη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ε, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι το ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες του εξωτερικού και διηρώσοι που θέλουν μια ανακατανομή της πίτας στη Μεσόγειο. Η Αμερική έχει αρχίσει και χάνει τα πρωτεία και αναρωτιέμαι πώς για τα επόμενα 190 χρόνια που λένε κάποιοι ότι θα είναι υπερδύναμοι. Εγώ δεν βλέπω ότι τα επόμενα τρία να είναι υπερδύναμα, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ίσως θα έπρεπε να κάνω πιο μακροχρόνιε προβλέψει για να έχω δίχτυα ασφαλεία. Όμω εγώ προτιμάω αυτά. Ε, από εκεί και πέρα, ε, αυτό που θα πρέπει να προσέχετε, είναι ότι σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη προσοχή, διότι η περίοδος αυτή, για να μιλήσουμε και λίγο αστρολογικά, ο Βουλκάνος από πρόοδο είναι ε, ακριβώ απάνω στα όρια του. Ο άξονας ε, του, ο γενέθλιος άξονας του όσοι γνωρίζουν... Ουράνια uh, είναι ο άξονας του τρόμου και της καταστολής Ο άξονας αυτός του τρόμου και της καταστολή οπωσδήποτε με το βουλκάνος δείχνει ότι κάποια πράγματα θα μας πανικοβάλουν λίγο θα μας τρομοκρατήσουν Από την άλλη βεβαίως θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι μπαίνουμε να κάνουμε ε, μετά από τα τέλη Απριλίου, έτσι να σα δίνω λίγο και ημερομηνίε και εγώ το έχω προσδιορίσει εκεί μετά τι 21 α, του Μάη. Ε, πάμε να κάνουμε ότι να έχουμε ότι ο, ο Βουλκάνος είναι πάνω στον άξονα μηδενική κριού από όλων που δείχνει εξαιρετικές επιτυχίες, ένα χαρμόσυνο νέο γνωστοποιείται και άνοδος σε κάποια ζητήματα εμπορίου. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο έτσι, ενθαρρυντικό για την ελληνική οικονομία. Από την άλλη, ο οροσκόπος αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για τους προσεχείς δυόμισι μήνες θα βρίσκεται πάνω στον άξονα θα βρίσκεται πάνω στο γενέθλιο Ερμή, πάνω στον άξονα Ερμή Κρόνου, που προσέχεται αυτό, δηλώνει καταστάσεις τις οποίες τις σκεφτόμαστε πάρα πολύ και πρέπει σιγά σιγά να εκδηλωθούν. Και άριχαντες με σουράνημα ουρανό. Αυτό εν κατακλείδει δείχνει ε, μία κατάσταση η οποία ε, ε, δεν είναι ιδιαίτερα καλή στην παρούσα φάση και μέσα από ξαφνικά γεγονότα θα χρειαστεί να κινητοποιηθεί τόσο η κυβέρνηση που προφανώς α, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου όσο και η ελληνική κοινωνία που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου επίσης. Α, αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ όμως είναι ότι ο ήλιος είναι πάνω στον κρόνο υποθετικό έχει βρει τον άξονα άδμη του, που δείχνει ότι σιγά σιγά αρχίζει μια α, σταδιακή αποδόμηση της όλης κατάστασης. Ωραία. Και βεβαίως έχουμε, ο ήλιος είναι πάνω στον άξονα ήλιου Ποσάιντον και με Μεσουράνη Μαχαντές. Κάποια πράγματα που θα συμβούν εντός της ελληνικής επικράτειας σε πολιτικό επίπεδο ε, έχω την άποψη, έχω την πεποίθηση, αν θέλετε, ότι δεν θα, δε θα μας βοηθήσουν, δεν θα επιτρέψουν οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι, να λάβουν έτσι, χώρα. Τώρα, βεβαίω αυτό που με προβληματίζει, να σου πω κάλεμα μου αναγνώστη, είναι το ότι έχουμε τον προοδευμένο άδμητο ακριβώς από τον ήλιο της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το ήλιος άδμητος, επειδή όλοι αναζητούμε να ξέρετε... Την Ανάσταση της Ελλάδας, και αυτό είναι το ζητούμενο, δείχνει ότι η Ελλάδα σαν χώρα θα αρχίζει να δέχεται βοήθεια όπως ακριβώς ένας άνθρωπος είναι χτυπημένος, είναι πληγωμένος και χρήζει βοηθειάς. Επίσης, ο άδμητος είναι απάνω στον άξονα, Άρια απόλλων, άρια απόλλων για όσους γνωρίζουμε, είναι ένας έξεδωνας ο έχει να κάνει τόσο με το εμπόριο όσο και με το χρηματιστήριο. Και ο, ο άδμητος εκεί πέρα, σαφέστατα να λέμε άδμητος μιλάμε για ένα πάγωμα, α, τι αυτό προμεινεί, αλλά δείχνει ότι μέσα από τρομακτικά μεγάλες δυσκολίες η Ελλάδα καταφέρνει σε επίπεδο τόσο επιχειρηματικό όσο και επιστημονικό, κρατήστε αυτούς τους δύο κλάδους που, τους οποίους αναφέρουμε, να βγει και να βγάλει κεφάλι. Λοιπόν, ε, πάμε στην τραγουδάκι και επιστρέφουμε. μετά από Smoke on the Water και την Purple α, να δούμε τι παίζει. Καταρχήν, α, να πω ότι το Σάββατό έχουμε ένα α, σεμινάριο αστρολογίας. Α, εγώ και ο Γιώργος ο Βασιλάκος. 19 του μήνα, πέντε η ώρα. Ο Γιώργος, ο Βασιλιάκος, από την πλευρά της κλασικής αστρολογίας και εγώ από την πλευρά της ουράνιαν, θα πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο Γιώργος είναι άλλωστε και συγγραφέας βιβλίου που έχει αναλύει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο α, τους λεσμούς της Σελήνης. Και εμείς, εγώ τουλάχιστον μέσα από τη μεριά μου και μέσα από την ουράνιαν, θα σας αποκαλύψουμε μέσα από το ροσκοπιό σα για ποιο λόγο ήρθατε σε αυτή τη ζωή και προφανώς τα λεποργέστε όπως όλοι μα. τι κουβανάτε από προηγούμενη αλλά και τι έρχεστε να ξεπληρώσετε. Δηλώσεις συμμετοχής ε, μέχρι την Πέμπτη το βράδυ, μαζί με την αίτηση που θα τη στείλετε, τη δήλωση μάλλον που θα τη στείλετε στο info-bapaki-albedo14.com χρειάζεται να στείλετε και τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή ημερομηνία, ώρα τόπο γέννησης, προκειμένου από μένα να λάβετε ένα ξεχωριστό δώρο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο, ένα ηχητικό σε μορφή MP3, που θα λέει, για ποιον λόγο να σε αυτή τη ζωή, πάντα βέβαια μέσα από τον αστρολογικό σας χάρτη. Ξεχωριστό σεμινάριο, δεν ξέρουμε κατά πόσο α, θα μπορέσουμε να το επαναλάβουμε ή και πότε θα μπορέσουμε να το επαναλάβουμε. Οπότε, μέχρι τις 17 του μήνα, α, δηλώσεις α, συμμετοχής. Από την άλλη, α, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι είπαμε ότι λόγω το ότι είναι χρονιάρα-μέρα και επειδή δεν είναι για όλους, α, δεν έχουμε μάλλον, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα α, της αστρολογικής πρόβλεψης, δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από το αυτή τη διαδικτυακή συχνότητα δίνει με τη δυνατότητα για ένα ραντεβού για Τετάρτη. Οπότε όσοι θέλετε και επικοινωνήσετε με ένα mail στο info παπάκι όχι συγγνώμη στο καρλ συγχωρέστε με στο καρλ παπάκι ε, ε, καρλ 14 albento14.com και με ένα τηλέφωνο επικοινωνία, παιδιά. και θα επικοινωνήσω εγώ αύριο με τον νικητή ε, Κάρλ. πέσμα μα τι βλέπει για εκλογές Αμερικής. δεν έχω δει. Θα το δω όμως, νομίζω το Σάββατο. 7 Τετάρτου λέει 18. Κρόνου ναι, τετράγωνο με τη νέα Σελήνη. Ε, με το πλούτερα τη νέα Σελήνης, ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει και μέσα στον 7ο οίκο, θα μπορούσαμε, της Ελλάδας πάντα, θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά σημεία και τέρατα. Νομίζω ότι ο εξαγωγικός κλάδος, έτσι όπως σας τα έδωσα λίγο να τα καταλάβετε, θα πάει αρκετά καλά. Βεβαίως, θεωρώ ότι και μέσα σε επιστημονικά επίπεδα, Έχουμε να περι, περιμένουμε κάποιες επιτυχίες Από εκεί και πέρα τα, Αυτό που με ψηλοτρομάζει Να σας πω την αλήθεια Είναι ο προδευμένος ο Ποσειδώνας, Που είναι στον άξονα Ηλίο Αφροδίτη Που πάρα πολλά πράγματα δεν θέλουν να μασίσετε Θα προσπαθήσουν λίγο να σας το... θα προσπαθήσουν λίγο να σας τα περάσουν λίγο πιο α, ραφιναρισμένα τώρα από εκεί και πέρα αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ είναι το ότι θεωρώ ότι ο τουρισμός θα πάει καλά το έχω πει και καιρό και δεν α, α, με διαφέρει το τι λένε οι εφημερίδες στα περιοδικά ή το οτιδήποτε άλλο ε, ούτε αναλύω δεδομένα ε, της τελευταίας στιγμή, ε, Τώρα από εκεί πέρα μια ερώτηση που η γλυκιά μα η Αλήκη, Από ό,τι βλέπω λέει Αν θα έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία ε, Μην τρελένεστε ε, Όλα θα πάνε μια χαρά μην βλέπετε που βλέπετε α πούμε στοιχείο α, hot spot τέτοια. Εγώ όταν τα έγραφα δεν υπολόγιζα το για hot spot ούτε τίποτα. Έτσι θα γίνουν. Μην μου τρελαίνεστε. Τώρα από εκεί και πέρα α, οι επιτυχίε θα γίνουν κατά τη διάρκεια αυτή τη κυβέρνηση. Αν είναι απάνω που το θεωρώ δύσκολο. Α, για κάντο πιο Ιαννά, το Νομίζω το ανέλησα Εκλογές λέει Ο ένας κούρεμα λέει άλλο λοιπόν κούρεμα λέει δεν βλέπετε Αυτό φίλε ακριβώς είναι και η μαγεία Της αστρολογίας ε, Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε Είναι το ότι το κούρεμα ε, που Προφανώς δεν το βλέπετε Μου θυμίζει κάτι από το, Αυτό που είχαν πει πριν τη, το κράχ του 1929 που λέει ότι η Αμερική είναι πιο, πορά, πιο, πο, πιο κοντά από ποτέ στην νίκη κατά, στην νίκη κατά της στόχιας και τελικά φούνταρε. Επίσης θέλω να πω κάτι γιατί δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση και καλό θα είναι να ξέρουμε τι παίζει. Επειδή αυτή η εκπομπή, καλώ ή κακούς, δεν την ακούει πολύ κόσμο, αλλά αυτό το αναθεματισμένο το τσατ, όταν γεμίζει, δημιουργείται αυτόματα δεύτερο τσατ. Και είμαι υποχρεωμένο να το πω. Ε, διότι έτσι όπω πάμε, θα πρέπει να. ο Καρποδίνης να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ε, Λοιπόν, οπότε καλό θα είναι να... ή θα βγούμε κανιά μέρα και θα τα λέμε από τίποτα προεκλογικά μπαλκόνια. Το κούρωμα του χρέους το είπαμε. Λοιπόν, καλό Δημήτρη, σύμει, βλέπεις ακόμα μεγάλο χτύπημα στη Γαλλία. Το είχες πει πριν τα Χριστούγεννα. Προφανώς και για να το έχω πει, το, το πιστεύω. Ε... Μας τρόμαξε τώρα. Πες μας πιο απλά τι εννοείς θα μας περάσουν Μέτρα. Τι είπα θα σα πέρασουν ναι, μέτρα. Λέω ότι ε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να πάρει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη σιγά-σιγά. Μπαίνουμε σε μια περίοδο ιδιαίτερα μεταβατική, με εύνοια τόσο στον τουρισμό και με έννοια όσο και στο και με εύνοια επίσης στην αγροτική παραγωγή και σε διάφορα άλλα πράγματα. Επίσης νομίζω ότι ζητήματα, και αυτό το έχω γράψει και το 16 στην αρχή, ζητήματα που σχετίζονται με, το, με τα ακίνητα και ιδίως τα executive που είναι κάπως ακριβά, Uh, όσοι έχετε δηλαδή αυτά που λέμε φιλέτα, νομίζω ότι θα πιάσετε και καλέ τιμέ από τι πέμπτη και μετά. Τι είπαμε για, κύριε, για κούρεμα χρέο, είπαμε για κούρεμα χρέο ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Uh, Γαλλία, Γερμανία, Καρδ θα έχουν τρομοκρατικά χρήματα. Νομίζω το απαντήσαμε ρεάτη. Είναι μια περίοδο η οποία. Uh, Uh, θα γίνει έτσι ο κακός χαμός. Uh, ούτως ή άλλως υπάρχει μια δήλωση του ιδίου του Προβόπουλου. Εντάξει, ο Προβόπουλος, όσο μας αρέσει, uh, ο η κυβέρνηση ε... έχει στο μυαλό τη σχέδιο Δραχμής. Αυτό κρατήστε το. Η Άννα Μαρία λέει με τους λάθρο τι θα γίνει κινδυνεύουμε. Ε... Πρόσεξε να δει. Ε... Οι... Οι λαθρομετανάστες, ωραία, προφανώς δεν πρέπει να, επιτιθόμεθα, να επιτιθέμεθα σ' αυτούς. Γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά του. Εμεί πρέπει ο κράτο να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά. Και προφανώς τώρα, εάν και εφόσον. Ε, εάν και εφόσον. Ε, χρειαστεί, τι λέει εδώ, ε, συγγνώμη παιδιά, έχασα λίγο τον ορισμό της σκέψη χιλιανών Καρλ επειδή η Κρήτη χορεύει με σεισμούς τελευταία τι βλέπεις θα μας κάνει κανένα μεγάλο σεισμό να τρέχουμε Αυτά είναι στον άλλον Όχι σε εμένα εγώ με σεισμούς δεν ασχολούμαι Ποια χώρα Απλά όταν θα γράψω για σεισμό θα ξέρετε τι θα γίνει Τώρα με τρία και με δυο μισή ρίχτερ δεν ασχολούμαι ε, Ποια χώρα θα κάνει την αρχή και θα φύγει από την Ευρωζώνη Ρένα μου κοίταξε να δες. Την αρχή την κάναμε εμείς Ωραία ε, και θα ξέρετε ότι, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας εάν είχε ε, δικό της νόμισμα τα πράγματα θα ήταν τελείως καλά Απλά θα σας δώσω έτσι τώρα από μια που πήγε και 12 παραήκως έτσι και μια άσκηση για τον εγκέφαλο ε, Αυτή τη στιγμή έτσι όπω είμαστε ε, χρειάζομαστε ένα νόμισμα μ, πιο χαλαρό. Το ευρώ δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Ο Τσίπρας μπορούμε να το καταμαρτυρήσουμε πάρα πολλά. Ξεκίνησε αυτός μόνος του και ξαφνικά η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία, mm. ακόμα και η Φιλανδία, παιδιά, προσέχτε δηλαδή το Θεό σα αν έχετε, η Φιλανδία που είναι το δεξί υπογάστριο της κάτω κοιλιάκης χώρας της Γερμανίας, για να μην το αποδιαφορετικά σας το λέω λίγο ψηλοεπιστημονικά. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι η χώρα μας τον έριξε το τέτοιο, το σπόρο, και γι' αυτό μας τιμωρούνε. Και γι' αυτό μας θέλουν υπόδουλους. Και γι' αυτό θέλουν να μας πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και να μας κάνουν αποθήκη ψυχών. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να είναι, δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Ασχετά αν είμαστε ιδεολογικά αντίθετοι προς αυτή την κατεύθυνση, ωραία πρέπει να τους συνδράμουμε, αλλά να γυρίσουν σπίτι του ή να πάνε κάπου αλλού. Δεν μπορούν να μείνουν εδώ. Και γι' αυτό, αν θυμάστε σε παρελθοτικές εκπομπές και προκαλώ τον οποιοδήποτε να το ψάξει, είναι που έλεγα ότι ο Τσίπρας έκανε αυτό που έπρεπε, θα πρέπει να κατέβει γιατί αυτοί που θα έρθουν οι λαθρομετανάστες δεν θα μπορέσει να τους γιώξει ο Τσίπρας. Θα θυμάστε τα λόγια μου, νομίζω. Και θα δείτε ότι σιγά-σιγά θα έχουμε κάποιε αλλαγέ. Ο Έας Λοκρίδος λέει... Ε, η άνοδος των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ή έστω και του τουρισμού έρχεται με χαλαρό νόμισμα και όχι με ακριβό ευρώ απλά οικονομικά ε, εν μέρει έχεις ένα δίκιο από την Ευρώπη πάντω είμαστε έξω άτυπος κλείσαν τα σύνορα, έμεινε το νόμισμα τώρα ε, η Αθηνά έχει δίκιο νομίζω ότι αυτά τα έχουμε πει παιδιά τα έχουμε πει και πολύ στεναχωριέμαι ότι ε, έρχεται στο μυαλό μου έτσι, η φωνή που είχα πει κάποια στιγμή: έτσι, Ότι αυτή λέω που βρίζεται ε, τον Τζίπρα, που τον εινοείται μάλλον τον Τζίπρα, θα το βρίζεται. Θυμάστε τότε τι αντιδράσει. Και όχι πιστή, τον αλέξη, βενσερέμο. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο ούτε μπορώ να υιοθετήσω ε, εκφράσεις οι οποίες το λένε κάποιοι προδότη. Θέλω να είμαι ο τύπο με τον Ποσειδώνα που έχει φάει. Έχει χάσει την μπάλα. Όταν θα ξυπνήσει, καταρχήν όποιος ξέρει λίγο ε, στοιχειοδός να διαβάσει το, το πρόσωπο του άλλου έχει μόνιμα ένα θυμό. Δεν ήταν ο Τσίβρας ο που μπήκε τις πρώτες πέντε μέρες στο μεγάλο Μάξιμο. Και αυτό που θα πρέπει να ξέρετε, επειδή υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι και φίλοι και οι οποίοι έχουν αρχίσει και με διαπομπεύουν από εδώ και από εκεί, όχι για τις αστρολογικές μου γνώσεις, γιατί προφανώς εκεί δεν μπορούν να με πιάσουν, αλλά για τα πιστεύω μου, Καλό θα είναι, όταν κάνετε πρόβλεψη, να κάνετε... Α, ναι, πώς το λένε, με βάση αυτά που βλέπετε και όχι με αυτά που θα θέλατε να βλέπετε. Λοιπόν, οι Αστριακοί είπαν να κατάλαβα καλά για τα Σκόπια ότι οι μακεθόνε κάνανε καλά τη δουλειά με τους πρόσφυγες. Παιδιά. Θέλω να ξέρετε ότι για το θέμα της Μακεδονίας ε, έχω πει πάρα πολλέ φορές. καλός ή κακό θέλω να θυμάστε ότι είμαστε ελάχιστοι, ελάχιστες χώρες που δεν τους έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονιά. Και η πρώτη, πρώτη, πρώτη ήταν αυτή η Τσάτσια Αμερικάνη. Αλλά εμείς εξακολουθούμε... Να είμαστε δερμένοι σε αυτό το άρμα, ευτυχώς, ευτυχώς όχι ε, για πολύ καιρό. Ευτυχώς, όχι για πολύ καιρό. Ε, λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Τι τραγούδι να σας βάλω, δεν θέλω λίγο να σας πειράξω. Όχι, βάζω R.E.M. «Losing my religion». από Σιδόνα και Πλούτονα σε τετράγωνο με τον Κρόνο, μας δείχνει έτσι λίγο ότι ο Χίτλερ, ε, λιγάκι ας πούμε θα μπορούσαμε να πούμε, το γυάλιζε το Πόμολο. Ε, <χίλια> το γυάλιζε. <χίλια> το γυάλιζε, Το μάθαμε <χίλια> και αυτό. <χίλια> ο Χίτλερ το γυάλιζε το Πόμολο. Αλλά μην τρομάζετε τώρα εσείς ότι όλοι, επειδή είναι τάβλες... Δεν τρομάξει και ο κόσμος ότι όποιος άντρας έχει Ποσειδώ πάει να πει ότι το γυαλίζει το πόμολο ή το τυλίγει το πούρο και τα σχετικά. <σχεδόν> <σχεδόν> Απλά για το Χίτλερ <Hitler>, μιλάμε συγκεκριμένα. <σχεδόν> Στην <σχεδόν> περίπτωση <σχεδόν> του Χίτλερ, όμως, έχουμε συνδυασμό ζωδίου και κάτι άλλο. Ο Χίτλερ είχε μικρό μόριο. Και αφού από το μόριο του Χίτλερ, και να δούμε τι λέει ο Τάσος. Έλα ρε, πού είσαι εσύ. Κάρτ, λέει, ένα συνάδελφος ο Μάγος είπε ότι α, τον... Περιμένω, το χάσα. από τον Ιανουάριο του 17 που θα φύγει ο Πλούντονας από πάνω μας, ο Τσίπρας θα πάρει τα πάνω του στον πλανήτη. Που, ναι, μάλλον θα έλεγε για τον Ποσειδώνα, αλλά... Προφάνω υποθέτω, δεν το έχω δει το, το έργο, αλλά τον Τσίπρα δεν το, δεν το πολύ, πολύ βλέπω. Εγώ όντως ή άλλως, ε, είχα πει ότι από, το, από την αρχή, πριν βγή, την πρώτη χρονιά, ε, ε, είχα, δάλει, είχα πει μέλλον ότι ο Τσίπρας δεν έχει πολιτική έτσι, εξέλιξη, δύο χρόνια το πολύ ε, όσοι φοβάστε ότι θα χάσουμε μέρος από την ελληνική επικράδεια μην το φοβάστε αυτό απλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή έτσι, να δώσουμε και μια δεύτερη άσκηση για τον εγκέφαλο δεν είναι με την Τουρκία το πρόβλημα Το πρόβλημα είναι Όπως κοιτάς το χάρτη Θα κοιτάξεις λίγο πάνω αριστερά <Συσχε> Αυτό θα πρέπει να κοιτάξεις Το οποίο θα το αναλύσουμε Στην εκπομπή του Σαββάτου Γιατί Θα έχουμε να πούμε αρκετά πραγματά και Νομίζω ότι Το, το... Έχω να σπετάξω αρκετέ Αρκετές βόμβες Κοιτάξτε να δει. Ο Δημήτρης λέει Έχει κάτι αυτό που είπε Λέω, εντάξει, okay. η Μπενάκη Λέω εντάξει Οκ. Η Ο Μπενάκης και ο Βιενάκης. Δεν είναι δική μου Το ξέρω το έχω ακούσει και εγώ Δημήτρη Δεν, δεν σε αποπείρα Δεν αντιλέγω α, Το Επίση, όσοι στέλνετε ε, η δήλωση για αίτηση μάλλον για το διαγωνισμό συμμετοχή σύγνωμη γράφτε τηλέφωνο παιδιά τι θα κάνω θα βγαίνω στο, στο βουνό και θα φωνάζω για άνομα του Θεού Λοιπόν δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτα σα έχω πει 16-18 το βράψα 15 κάνουμε ολοκληρωτική στροφή προ κάπου διαβάστε το λίγο Λοιπόν αυτό που θα πρέπει να ξέρετε Είναι το ότι Σε πολύ κόσμο Δεν αρέσει Δεν αρέσει Το ότι οι Έλληνες Έχουν μάθει να επιφιώνουν Τα ίδια ακριβώς Που συνέβαιναν τώρα Συνέβαιναν και το 40 Δηλαδή που λέγανε οι Έλληνες τι θα κάνουν οι Περισσότεροι ήτανε Χασικλίδες κάτω στη, Στην Κυψέλη Ωραία και στη Φωκέωνος Νέγρη Διαβάστε ένα βιβλίο ιστορίας, δεν κάνει κακό ωραία. και ξαφνικά μπήκαν οι άνθρωποι αυτοί στα τρένα, πήγανε και πνίξανε τόσο τους α, α, Ιταλούς και αντιστάθηκαν και μάλιστα το είχε πει και ο Χίτλερ ότι ο μοναδικός λαός που αντιστάθηκε με, με λύσα και περιφάνια ήταν οι Έλληνες διότι ακόμα και η Ρώσοι εάν είχαν μπει Απρίλιο στην uh, Γερμανία μέσα. Προφανώ θα παίζανε τώρα οι, ο, θα έπαιζε η Ρωσία, θα έπαιζε η Μπιντελγάρια. Απλά να ξέρετε ότι το κάρμα τη Ελλάδα είναι λίγο βαρύ. Θα τα αναλύσουμε αφού είπαμε και για κάρμα και για προσωπικό, θα πούμε και για κάρμα εθνικό. Ε, η άλλη λέει που να τα διαβάσουμε βοήθησέ μας θα σας τα σηκώσει ο ε, ο Καρλίτος, θα τα σηκώσει στο αστρολάμπορ δεν θέλω να μου στεναχωριαστε απλά διαδώστε λίγο το αστρολάμπορ να μεγαλώσουμε το. να γίνουμε καλύτεροι να ενημερώνεται περισσότερο ο κόσμος τώρα από εκεί και πέρα για το κουκουέ το κουκουέ παιδιά είναι αυτό το 4, με 7, 8, 9% εκεί πέρα παίζει. Λοιπόν, του ξεφτύλησε ο ίδιο ο Τζίμις, Ο οπανούση. Θα ξέρετε ότι το πρόβλημα, έτσι, κάποιε ψηλέ, αν θα πάνε να παίξουν, θα παίξουν με όπω κοιτάτε το χάρτη αριστερά, οι οποίοι είναι ε, βαλτοί από του Τούρκου. Λοιπόν, τα ηχητικά που σας βάζω, ιδίως πολιτικά και τέτοια, δεν είναι ποτέ τις να το θυμάστε. Άλλο τώρα από γάλα αυτή τη, την κοπελιά δεν ξέρω τι να προσδιορίσω φίλου που έλεγε για το τσουτσουνί του Χίτλερ που ούτε που ξέρει τι είναι, το κρανος πως είναι Λοιπόν, αυτό με διαφέρει εμένα Τώρα από εκεί και πέρα Δεν θα έλεγα ποτέ Μα ποτέ Κάτι που δεν έλεγα στο χάρτη Ούτε για να σας ικανοποιήσω, Ούτε όμως Και για να σας δυσαρεστήσω μπορεί, ε, ε, μπορεί Να λέμε Το ότι Μπορεί να λέμε Το ότι Αγαπάω την Ελλάδα και την αγαπάω και το έχω αποδείξει. Ωραία. Σε καμία όμω περίπτωση δεν θα έλεγα σε κανέναν από εσά. Ωραία. Ε... Δεν θα έλεγα σε κανέναν από εσά ψέματα. Πολλοί έχουν κατα. Ε, κατηγορήσει ότι είμαι γραφικός Άλλοι mm. με έχουν πει Ότι είμαι φασίστας ε, Εάν το να λες Την αλήθεια και να αγαπάς Την πατρίδα σου Είσαι φασίστας Τότε εντάξει, πείτε μου και φασίστα Λοιπόν Τώρα ερώτηση που λέει Πότε θα σταματήσει η απεργία των δικηγόρων. Ε, το θεωρώ πφ, απίθανο να σταματήσει μέσα σε αυτό το μήνα. Και άμα πέσουμε και σε εκλογέ, καλά, καλή νύχτα. Όταν λες ψηλέ, τι, ε, τι εννοεί, εντάξει, τώρα θα πέσουν κάτι ψηλές. Παιδιά, πήγε 12 η ώρα να τα μαζέψω. Να πάω και εγώ. Πώ το λένε, να, να με δει λίγο και το σπίτι μου, γιατί νομίζω ότι ήταν και αυτό μια υπέρβαση να καθίσω τώρα σήμερα. Είμαι λίγο κόκαλο, το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, το Σάββατο θα πούμε πολλά. Το Σάββατο, ε, ενημερώστε και φίλους έτσι αστρολόγου να μπουν να ακούσουν μερικά πραγματάκια. Θα είναι πραγματικά ένα αστρολογικό σεμινάριο δηλαδή φωνικό, για να μάθουμε τι παίζει με την Ελλάδα διότι θέλω να ξέρετε κάτι η Ελλάδα πήγε στο... ε, έκοψε το... τους Πέρσες έκοψε τους Τούρκους έκοψε τους Γερμανούς Λοιπόν, μην τρερέμαστε. Είχαμε ξαναπεράσει τέτοια πράγματα και να τα ξαναπεράσουμε, τα έχουμε περάσει 6 χρόνια, η κατάσταση που αυτή είναι ε, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά από το 2011 ο Κάρνετος σας έλεγε ότι η χώρα θα ανέβει το 16 και η χώρα θα ανέβει το 16 λοιπόν σας εύχομαι καλό βράδυ το Σάββατο λέω Τάσος θα έχει και κάλυψη βίντεο οπότε θα πάω να γιατί είμαι τα λιμπάν λοιπόν σας ευχαριστώ για την παρέα που μας κρατήσατε Ελπίζω να γίνομαι λίγο καλύτερος, λοιπόν, καλό βράδυ, ραντεβού το Σάββατο και αν χρειαστεί και τύχει τίποτα ακραίο μπορεί να κάνουμε και μέσω βδομάδα, δεν ξέρω αν πέσει για κειμένες, νυχτά, γεια σας φιλαράκια μου.